Έλα αποστολή τι Καλά εσύ. Καλά, ναύσε πορεία! Φαντάζεσαι και δύο γύ του άδωνη να πάνε να γραφτούν στην κητέ στο μέλλον. Που να γραφτούνε; Να πάνε να γραφτούνε σε καμιά κνέση. Σε... Θα του αφαλοκόψει, παιδί μου. Ππό πω, πω, τι έχει να γίνει. Ασούπου φα... ο άνθρωποι στον λέει κομιστέ δεν εννοεί του κνείτε. Εκαλά όλου εννοείται Υριζέου. Εννοείται του Υριζέου, ενώ είναι να. Όλοι σ εννοεί, σ τους Ιριζέους, εννοεί, όλοι, όλοι δεν υπάρχει άνθρωποι όλοι. Έχει μείνει λιγιοπιστον, εντάξει.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 Μου άρεσε. Ένα καλό λέει δεν έχετε να πείτε. Βέβαια το να μου πει λογικό είναι. Έχει συνηθίσει εκεί που πάει στα Μέγκα και στα Skype που ρογκολογλήφθουν και του λένε τα καλά. Ε, δεν το πιστεύω. Σου λέει δεν γίνεται τώρα να πάω κάπου να μου κάνουν κριτική. Τι, τι διάλογο, τι γίνεται. Δε πού όταν... με τα καλά, είναι άνισο. Όταν πηγαίνει στο Μέγκα, του λέει και του διορθώνει. Ξέχασε να μου κάνει εκείνη την ερώτηση. Σωστό, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Έτσι ακριβώ. Δεν μου λε και με το ποτάμι τι έγινε, πώ πήγε το... Τελικά γυρίζει πίσω. Τελικά το ποτάμι γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω. Ε, θα ξεφουσκώσει τι διάλογο. Czy tak się Γεωργιάδη, το μυαλό είναι κομμουνιστικό. Τι έχει ο Γεωργιάδης μόλι ενημερώθηκα ότι. Τι έχει. Το κεφάλι, το μυαλό. Κεφάλι να λε. Το κεφ... κεφάλι έχει, το βλέπω. Ε, τι το... μου λε, μυαλό. Αυτά είναι τα κρυφά. Είναι τι κρύβεται μέσα. Δεν ξέρω αν κρύβεται κάτι μέσα. Έχω αποδείξει. Μα το... μου λες για αυτό που βλέπω. Το κεφάλι του, ναι. Το, αυτό να φανταστεί θα περιμένει ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρα και θα έρθει ο κομμουνισμό. Έχει και τον Τσίπρα ε. για <σομειστή> να Ή είναι άσχετο ή επικίνδυνο, ή και τα δύο. Εδιάλεισε το λαό τώρα, το, το Πασό τώρα για λύση και τη νέα δημοκρατία. Ποιο μου ρέω, Άδωνη. <σομεισόμα> ότι το Πασό και το λαό ήταν στιβαρά κρατημένα, α πούμε και το διέλυσε <σομεισόμα> ο Άδωνη. Πιέστηκε φορά τα Σταλόνια. Ότι αλλιώ δεν τη διαλυώτουσαν. Τέλο πάντων, να φύγει απά στην Αμερική ο Αλήτη. Ο Άδωνη, τι να κάνει στην Αμερική, να μιλάει αυτά τα αγγλικά που πήγε να μιλήσει στο Λονδίνο, ο Ρεζίλ θα γίνει. Δεν ξέρω γιατί έβαλε ο Σαμάρα στο Μιτσουτάκ και το. Και μετά λένε και τον Τσίπρα ότι μιλάει κακά αγγλικά ο Τσίπρα να πάει στην Αμερική και ο Μητσοτάκης θα έχει έτοιμη της Ευρώπης να πάει. Γι' αυτό έβαλε. Ο πατέρας, ο Μητσοτάκης, τι διάλο, πόσα χρόνια σκουπεύει να ζήσει ακόμα? Ε, ξέρω, το κάνει και πρόεδρο τώρα, στα, στα, στα χίλια μου μπα, τον κάνει πρόεδρο. Με πρέπει να γίνω, φίλε. Ε, βέβαια, είναι αμαρτία να μην δείχνει. Έλα, για. Μου αυτός ο Αβραμόπουλος Όποιο υπουργείο έχει μάσα είναι μέσα Τώρα είναι στα υποβρύχια Και κανείς δημοσιογράφος δεν δηλαδή... λέει Αλλά αυτό δεν το ξέρω τώρα, δεν, δεν ξέρω, τώρα Να έχουμε mm. στοιχεία να μιλάμε για μάσα Αλλά πάντως αν κάτι χρειαζόμαστε Σε αυτή την περίοδο ήταν καινούρια υποβρύχια Ναι mm. mm. Είχαμε και εκείνο το στραπάτσο με εκείνο το υποβρύχιο Όπου είχε πάρε ο Βενιζέλος που έγερνε Ναι mm. Κάπως έπρεπε να την κατασταθεί βρωμός... Τι θα γίνει δηλαδή θες να κάνεις μια υποβρύχια βόλτα Μια κρουαζιέρα Δε, Από κάτω Να μην έχουμε ένα σωστό Ναι αμένα βλέπεις και από κάτω τον πάτο της θάλασσα. Mm. Άσε που εσύ έφαγες το πλεώνασμα θα το πάρεις στην τσέπη Νάτο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 Είναι τα τουλάκια Τώρα που άκουσα Λεωνίδα Γεωργιάδη Θυμίθηκα ένα γρήγορο ανεκδοτάκι Τι κοινό έχει ο Άδωνης Ο Άδωνης και ο Λεωνίδας Γεωργιάδης Έχουν μαλακά αδερφό Ε παιδιά σας άντε φιλούμπες Ε έχουμε και εμείς Twitter Εντάξει μωρέ στα... Καραγιοζάκο άντε Ο Άδωνης έχει δίκιο, ο Πασόν και η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτε και απατεώνες και τέτοιοι. Ο Άδωνης, τώρα που πήγε στη Νέα Δημοκρατία τι είναι, ψεύτης ή κλέφτης. Δεν σημαίνει ότι όποιο πάει εκεί είναι κλέφτης ή ψεύτης, υπάρχουν και αμόλυντοι. Ποιο είναι αυτός, ο Άδωνης. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό, είπα ότι μπορεί να υπάρχει κάπου. <Δέλος> πάντων, μου... Θα μιλήσω εγώ για τον Άδωνη είμαι εγώ άξιος, δεν τον έχω ψηφίσει καν. <Δελόν>, α, καλά, εντάξει, α πούμε. Ε, είπε κιόλα ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα παίρνουν τα σπίτια και αυτά και δεν ένα και Ναι, και είπα να του προλάβουν, ε <Δελόν>, Γιατί σου λέει τώρα τι που είναι αυτοί ξαφνικά να μα πάρουν οι κομμουνιστές πρέπει... τόσο χρόνια λαμόγια. Πάρουν... όταν λέμε εννοούμε. Κάτι Αυτό που λέει ο είναι ψυχολόγο θέλει Έχουν, στο πω όλοι οι Ευρωπαίοι να βάλουν φρενοβλαβή στη θέση του Υπουργού Υγείας. Γιατί όχι. Α, είναι πιθανό, δηλαδή. Μια και τόπε, ο Άδων έχει μάνα. Όχι. Δεν μπορεί. Ποιο ήξερε ότι πήγε ο Άδονη να μιλήσει στο Imperial. Ε, και έκατσε τώρα και το τύχει διαωδεμένη τύχει να κάτσε να του ζητήσω και συνέντευξη στο CNBC. Κύτα κολοφαρδία. Μωρό μου του κλείνει κάποιο εμφανήσει λάθο. Όχι, όχι, είσαι είσαι πίσω. Πάνταμε πίσω, τι να είμαι μπροστά μα. Κασήνα, βαστάω εγώ τον τίποτα. Πίσω είμαι. Πίσω είσαι πίσω. Ο Άδονη έχει Twitter. Μπορεί να μαναζάρει μόνο τον εαυτό του. Ακολουτύφθηκε. Σάλτει στο CNBC. Τι να πει, ε, έχω εμφάνιση ναι. στο Imperial, κάνω stand-up. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Καλέστε με να τα πω και στην τηλεόραση. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Από Χανιά παίρνω τηλέφωνο. Είμαι ο ηλικιωμένος χίριος που είπες ο στο... Γύριος Θοδωράκη χθες. <laughs> Εσύ είσαι που είπες το Θοδωράκη που τον έκραξε. Ναι, ναι. Α, ναι. ωραίο. Σε είδα στο βίντεο. Καλώς ήσουν. Τι σου είπε Κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστούμε ε, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζε ναι, ναι. ότι κάνει εκπομπή εκείνος Πώ ήταν από εκεί κάτω, μια κίση εσύ Ήταν πάνω από δέκα. Ποια τα άτομα, Ναι. Όχι, όχι. Τα άτομα ήταν, ξέρω γύρω στα 300 άτομα, 250-300 άτομα. Είχε 300 αργόσκολου στα χανιά που πήγαν να ακούσουν το φωδωράκι. Τι περιμένανε, Να του πάει την ιερόδουλη εκεί μπροστά να δουν καναβυζί. Να του δώσει καμία θέση από δημόσια έργα, τίποτα. Ναι, ναι. Από καναφίλο του λέω εγώ, αν έχει. Ναι, ναι, εργολάβο, ναι. Τι περιμένα Τι πήγατε να κάνουν τρακόσια άτομα εκεί. Τηλεόραση ναι. δεν έχετε στην Κρήτη. Ναι, αλλά δεν το ήξερα, είναι. Και, και τώρα που τώρα τώρα το έμαθε, Είμαι αυτό που είχα πάρει να πει τι προάλλε. Και είχα πει και σε εσά που ήταν εκεί πέρα σε μια εκπομπή που είχε κάνει εδώ ο μια συγκέντρωση. Ναι. Και λέω να έρθει και το ΚΚΚ γιατί ήταν η ρόδα δέδα και η ανταρσία. Απογοητεύτηκε που δεν ήταν το ΚΚΚ εκεί στην αντισυγκέντρωση του Καστιδιάρη και είπε: Άσυ διάλογο, θα πάω να ψηφίσω Σταύρο Θαδωράκη. Πήγε και εκεί, πήρε και εκεί τα κ. Κατάλαβα. Τι του του Σταύρου, Για πε το καλάκι γιατί δεν ακούγεται καλά στο βίντεο. Δεν σε ακούω τώρα γιατί εγώ έχω βάλει τον υπολογιστή, δεν σε πιάνω Και τον υπολογιστή που είσαι και υπολογιστή στα χανιά, είσαι υπολογιστή και πήγες να ακούσει το Σταύρο Θοδωράκη. Πάτα UG's να περάσει εμείς. νύχτα ευχάριστα που θα δει το Σταύρο. θα βάλω την κόρη μου. Έλεγε αύριο στην έχω πέσει με την ελληνοφρένεια. Τι ήταν αυτά τι... τα τραπέζια που ήταν πάνω ο Πάει και σε άλλα Εγώ ας πούμε, τα Καλώς ή Για τις κούνεβες, λέω που είναι δρόμο, 8 μήνες, για το, δικαίωμα, το, δικαίωμα, στην εργασία, για το ανέργους θα μας πει σύπωτα, θα μας έλεγε, για τα πουτάνια. Θα πει όταν οι άνεργοι πάνε μισή φυλακή και άλλη μισή γίνεται που... Τότε θα μας πει. Τότε θα τα μάθουμε όλα για του ανέργου του συγκεκριμένου Ωραία, <Ρι αλεθαίων> uh. λεφτά μου. το εμβατήριο του κόκκινου στρατού. Τώρα μα βάζετε την τη πρωτοψάλτη αυτή τη στιγμή. Μπα, φτιαχτήκαμε, φτιαχτήκαμε. Καλό στα Σίκα, κατάλαβα. Ξαναβάλλετε το εμβατήριο του κόκκινου στρατού, έτσι. Σημασία δεν έχει να το βάλουμε εμεί, σημασία έχει να το βάλετε όλοι εσεί τα ραδιόφανα. Δεν θέλω να παρακινήσω σε έκτομε πράξει και ενέργειε, αλλά τέλο πάντων κάντε και εσεί κάτι. Άντε, γεια. Σαν τη Νικολά ο Άδωνη του άκουσε στη συνέντευξη. Ωραίο ήταν, εμένα μου άρεσε. Που του ε, εμένα, άδης, που του έλεγε ο Άδωνης... Ξέρεις τι ευχαριστήθηκα περισσότερο, έτσι, ξέρει τι ευχαριστήθηκα. Τι, τι. Που ήταν στο τηλέφωνο άδωνη και δεν μπορούσε να απαντήσει όπω ήθελε. Αυτό είναι που του έλεγε ότι πρέπει να λέει για το καλό έργο τη κυβέρνηση και κάτι τέτοια. Αφού θα... έτσι έχει μάθει ο άνθρωπο, καλέ, έτσι έχει μάθει. Έτσι, μπράβο, θα πάει στον πορτοπορτες... Αν έχει μάθει από πορτοσάλτε, πρεντεντέριδε και λοιπού, τι θα απαιτεί από παντού. Να σου λένε λοιπόν. τα καλά και να σε γλύφουνε. Πορ... Θεωρεί ότι η δημοσιογραφία είναι όποιο γλύφει το μνημόνιο και την Τρόικα και το Σαμαρά. Λοιπόν, μόλι γυρίσει θα πάει η θα είναι από τι 7 η ώρα μέχρι τι 9 και ξέρει τι θα μου ζημίσει, Ποιο συνηγό. Άμα είναι Πορτοσάντε, μαζί με Άδων η συνέντευξη. Και τι βλέπω μπροστά μου, Ένα σκύλο που γλύφει το πουλί του. Ξέρει πω ακριβώ ήταν η Μαντινάρα του <χω> Δεν ήταν έτσι όπω την είπε. Πώ ήταν, ε? Σαν ήλιο βγήκε λαμπερό, στ Αμερική σταλόνια. Κάτσε γουρούνια δολοφόνια. Όχι. Πρά... Τι, τι, τι? τι έγινε, Όχι. Σαν ήλιο γίγνε λαμπερό, σαν στ μερική σταλόνια, αντεγάξι γα... σου Σαμαράκι, Εσμάραγδίκο φώνει. Τι λε, παιδί μου, θα έλεγε τέτοια κουβέντα ο Σμαραγδί, Δεν θα έχει πάρει επιδότηση, δεν θα έχει πάρει θέσει, δεν θα ξανά κάνει ταινία ποτέ. Ενώ τώρα, βλέπει, ξαφνικά, ένα ταλέντο θα αναδειχθεί. Επιτέλου. Λοιπόν, ιδέα, είδα το τρέιλερ και είδα ποια κανονίζεις, Έρισες εσύ Ποια κανονίζω Εκεί που λες, με ποιον ταιριάζω, θα ζευγαρώσω Για δέστο το το βράδυ ε, Ναι, όχι εκεί, βάλε τον Άδωνη, βάλε τον Άδωνη εκεί Βάλ τη φάσα του και συζευγάρωσέ τον Αμία μπορείς Αποστόλη, καλησπέρα Καλησπέρα, με ακού. Σε σ ακούω θέλω να αφιερώσω μια μαντινάδα στο... Έλα, πολύ γρήγορα. Πάμε κάθε μέρα με έχει πεθάνει στη μαντινάδα. Λεωνίδα... Τέτοιο ευδά πια, λέγε. Το Λεωνίδα στη Βουλή, εμπρό λαέξ εκείνα. Και στείλε μου τον Άδωνη για δήμαρχο στην Κίνα. Εξαιρετικό. Παραμένω και αυτή τη βδομάδα Χρυσή Αυγή. Ναι. Έχει δίκιο ο Άδωνη. ο καθένα να βρει και ότι ταιριάζει. Έχει δίκιο ο Άδωνη. Μα έσω τον κομμουνισμό. Η Αλβάνη, μα οικό. Εν πάση περιπτώσει. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, όλοι αυτοί που ήταν εδώ μετανάστε, εμεί θα είχαμε μείνει έτσι. Sì. Στην Ιταλία θα ήμασταν, θα σπάζαμε γέρο για να του πάρουμε 30 ευρώ συνταξιούχου, ό,τι κάνουν τώρα εδώ οι άλλοι εργατοί. Θα κάναμε και εμεί στην Ιταλία ή δεν ξέρω εγώ πού. Στην Ιταλία που είναι και πιο κοντινή. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τη βλέπουμε κατάματα, μην τρεπόμαστε. Δεν έγινε κομμουνισμός Μα έσωσε η χωροφυλακή. Αυτά του ζαχάρου τα χάπια έχουν αγάξει, έχουν διαλύσει. <laughs> Τα χάπια του ζαχάρου έχουν διαλύσει. Δεν έχω ζαχαρό, παίρνω άλλα. Παίρνω αλκοόλ για πίεση. Για την κολίτιδα. Τότε yeah. είναι αυτά για την κολίτιδα. Αυτά για Αυτά, το... αυτά τη κολίτιδα έχουν ξεκαθάσει. <laughs> σου έχουν γα... <laughs> το μυαλό. Μ' αρέσουν τα πράγματα μου τα λε. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που έχω το σοβαρό πρόβλημα, Ναι, το ήταν. Ενώ το πολύ <laughs> <κατάρτιν. Πέφτω> κα... <laughs> Πάνω τη νγαμπήση. Ξεχνάω γίνεται. Τον βλέπει μαραμένο. Πώ? Oh, Λε άστο, <σίλω> το ξέχασα. Έφυγε. Στο πατσποράλε. Αποδήμησε, ει κύριον. <σίλω> Εκεί μύθη που λέμε. Όνομασε τον που κάτι. Ακούω τώρα προσεκτικά και παράλληλα προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο. Θέλω να σα πω για να μην σε τηλέφωνο. Δεν το θυμάμαι.